όχι επειδή τον ενδιαφέρει μουσική, αλλά επειδή χρειάζεται και αναζητά χαλκό. Βρέχτε. Ιωάννου Γρυπάρη Από το ερωτικό βιβλίο του Τρίφωνος και της Χρυσόφρυδης 1900-1909 σαν παραμύθι. Συ που έχεις κάλλη για πρικιά, και χάρες για ντυπρικιά για να πατήσ' να ανθίζουνε και τάδροσα άδροσα χαλίκια μα που για μέ' μονάχα εις κιον βαρύνε σκόρπισε θανάτου η εμορφιά σου άκουσε κάτι που θα πω στα γονατά σου σαν παραμύθι τάχα. Της λίμνης η νεράιδα, ξωθιά μαρμαροστίθα, που είχε της στα μαύρα μάτια σπίθα, γυναίκια ρούχα εντίθη Περνά απ' το δάσο το υγρό, που τραγουδάει ο γιονής, και σαν εσέ, πεντάμορφη, αγάπη μου, θυμώνει. το λέει το παραμύθι. Ήρθε στην κρίνα του χωριού και κάθισε και αρχίζει τα ολόσγουρά τη να τραβάει μαλλιά και να ξεσκίζει το κρίνο μαγουλό Και κλαίει τον αρεβόνα της πως έπεσε και χάθη στου πηγαδιού τα νύλιαγα και στοιχειωμένα βάθη και τρέμει το γονιό τη. Παίρνουν διαβάτες γνωστικοί τη βλέπουν και τραβούνε κάπου με δυο τι ζαχαρογελούνε Κι από δω πανε κι άλλοι Περνά κι ο νιο τραγουδιστής Μοναχογιός της χήρας, Κι λάρφανο χλωμό παιδί Που είχε τη της μόνο καρδιά μεγάλη Λαμπάδα εμπρός τα Και τη ζωή μου ανάβω Πάρε με πάντα Κι έχε με τη σου σκλάβου Και δούλο της αγάπης Τον αρεβόν απόχασες και ας είναι κι άλλου, βγάζω στα στοιχειωμένα τα νερά αν είναι δεν τρομάζω ή δράκος ή αράπης. Δεν το είπε, δεν τα πόσοσε τον δένει από τη μέση και στο πηγάδι το βαθύ. Πες μου κερά, σ' αρέσει ή ως εδώ να μείνω. Βλέπω τον ύπνο μήνυμα στα μάτια σου να στέλνει Μη τον εδιώγνεις. Πιότερο τάχανα σε μέλι, για μένα, ή για εκείνο. Ο Τρίφων και η Χρυσόφριδη Τα τρία τα δέρφια εμέρασαν και πήραν Καθένας χωριστά και από ένα δρόμο Ο πρώτος της δουλίας, Ο άλλος της μοίρας Και της αγάπης ο στερνός πήρε το δρόμο Εγώ είμαι ο Τρίφων, ο στερνός που πήρα Της αγάπη το δρόμο Μαζεύει ο πρώτος χεροπάλαμα τα σύμι και το μάλαμα. Σκορπάει στη στράτα ο άλλο χεροπάλαμα. Τα σύμι και το μάλαμα. Και ο τρίφωνο τερνός Σκορπάει τραγούδια. Και μαζεύει λουλούδια. Και κάτω από τα λουλούδια οχέ. Δεντρογαλιέ. Μια ναρμαθιά δένουν φιλιέ. Και τα πουλιά από τι φωλιέ. Το κελαϊδούνε. Το πώ μερώνουν και όχιεντρέ. Σαν αγαπούνε. Και ο τρίφωνο Σκορπάει τραγούδια Και μαζεύει λουλούδια Κάπου απαντάει το γέρο του παπούλι Που μεροφάγει μεροδούλι, Ξεφάντως σε όλα του τα νιάτα Και γύριζα απ' την ίδια στράτα Και του ακλουθούσανε πολλοί Μούλες και μούλι. Ώρες καλές τα νύψη μου Να γύρις σαν και μένα πάλι πίσω Με την ευχή σου γέρο. Τη χρυσόφριδη θα πάω να κυνηγήσω. Ώρες καλέ τα νύψη μου, μανάνιωσε που δεν τροπιάζεις τη γενιά σου. Με την ευχή σου γέρο, τη χρυσόφριδη θα πάω να ξελογιάσω. σου. Και από το ηλιοστάσιο στο ηλιοτρόπι, Χώρες περνάει, παίρνουνε τόποι. Και από το ηλιοτρόπι ω το ηλιοστάσιο προβαίνει διχός να αποστάσει. Τα στήθια δεν του καίει η αλήθεια. Βρίσκει τα θάνατο νερό ένα καιρό και μια φορά στα παραμύθια. Και κάπου μια νυχτιά κι ήταν η λιόκριση του φεγγαριού τη βρίσκει που τον ανάμενη χρυσόφρυδη στην κρουσταλένια της αγάπης βρήσει. και ο νους του δεν ταράχτη που λάμπαν τα ξανθά της σαν στο ελεφαντένιο αδράχτη. Χαρά στον ερωτόκριτο, τον άξιο αρχάβλη, που σέρνει αγάπες πίσω του κοπάδια, με τα γλυκά τραγούδια του και το σουράβλη και με τα αβάσκαντα γλυκά του μάτια, που στίχημα θένα να του βάλω. Αν μ' αποστάσει το χώρο με παίρνεις σκλάβα, κι αν σαποστάσω αποστάσω λάλιμα, σε παίρνω σκλάβο. Εγώ είμαι ο Τρίφων, δόξα μου, που πήρα τη χρυσόφρη σκλάβα. Ήρθε από την πόλη νιος πραγματευτής Με διαλεχτή πραμάτια Μασιμικά και χρυσικά Και με γλυκά και μαύρα μάτια Κινιές που οθοπλαντάζουν του χωριού Στις πόρτες και στα παρεθύρια Κι οι παντρεμένες Για τα σμιχτά γραφτά του φρύδια Τρίζωστη ζώνη ολόχρηση φορεί σε δαχτυλίδι μέση. Και πια η ωραία η χείρα δέβαστα. Πραγματευτή, πολύ μου αρέσει. Η ζώνη που φορεί. Κι ό,τι να πει, σου τάζω κι άλλα τόσα. Δεν την πουλώ με ουδέφλουριά. Μου δώσα κι άλλα τόσα γρόσα. Έτσι, ωραία, ωραία, Πώς να σε πω. Ρώδο ή κρίνω. Ένα μου κόστησε φιλή. Κι όπου ευρώδιω, τη δίνω. Σύρε ταχιά στην όρια τη σπηλιά, Πραγματευτεί με τα όρια μάτια, Κι εκεί σου φέρνω την τιμή και παίρνω την πραμάτια. Τραβάει ταχιά στην όρια τη σπηλιά, Και στου μεσημεριού τη στάλα Φτάνει στην όρια τη σπηλιά, Σε μούλα χρυσοκάπουλη καβάλα. Δένει τη μούλα στην ξυνομιλιά, Που ισκιώνει εμπροστο σπίλιο, Στα μάτια του που τον πλανάν, Βάζει συγνά το χέρι αντίλιο και τρώει και τρώει τη στράτα του χωριού. Δε φαίνεται κι ουδέγρικέται και μπαίνει μέσα στη σπηλιά και αποκοιμιέται. Μέσα στη στοιχειωμένη τη σπηλιά που αποσταμένος γέρνει, ύπνος της φέρνει, ύπνος της παίρνει. Νεράιδες περδικώστι θεστητές και μαρμαροτραχύλες, ανίσκιο τα κορμιά, άδιανά διανέματα και ανατριχύλες, στις κομποτές πλεξούδες των φόρουν νεραϊδογνέματα και πολυτρίχια και έχουνε κρίνους δάχτυλα και έχουνε οροδόφυλλα για νύχια και έχουνε χρυσομέταξα μαλλιά και λιώμαυρες λαμπήθρες, τέτοιες με μέλη σύγκυρο μεστές, οι ή και ρήθρες. Και μια, η εξωτέρα η παγανή, παγάνα του θανάτου, χτυπάει το νιό πραγματευτή και παίρνει τα συλλογικά του. Τώρα στη χώρα ο νιός πραγματευτή κλαίει και λέει πάλι εκείνο «Ένα μου κόστησε φιλή κι όπου ευρωδιο τη δίνω τη ζώνη πόπλεξε η καλή ο ένα φιλί η αρεβωνιαστικιά μου με πλάνεσε μια στην ξενιτιά και πήρε τα συλλογικά μου.